Kodů sto na oravu, spěchám proto rizkují, projíždím přes Moravu. Iligoteri diafora, persoteri diafania, jine proti stoskje zitima tam to strašidlo, vystupuje z bašin, šere hlavně Pražáky, jméno je se Jožín. Tato anotropia kalyergiíte mnoho meza potin epanonomimopíisi, tu krátus ke to mýhanizmu. Za to jsem si jistý, že ti sídlo má. Το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε, το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε, θα oh, κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Τέτοια κινητοποίηση ολόκληρη τη κοινωνία και με τέτοιο πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουν, δεν ξέρω πότε έχει ξαναγίνει. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά δεν πάει ο νους μου. Εδώ, Κυριάκο Μτσεντάκη από τα παλιά, κάνουμε μια αναψηλάφιση παλιών δηλώσεων που έχουν να κάνουν με ήθο, με αξίε. Γιατί. Το σκάνδαλο του ΕΠΚΕ συμβαίνει χρόνια τώρα και το ξέραν από την αρχή. Παρ' όλα αυτά στις δημόσιες τοποθετήσεις βγαίνανε και μιλούσαν και μια παράταξη αξιών για κάποιες αρχές που έχουν, που διέπουν τις δράσεις τους, ότι είναι οι καλύτεροι, ότι είναι άριστη. άριστοι. Δεν πήγαινε ο κανένας, πήγαινε, ότι θα κάναν όλα αυτά που κάνουν και τους παρακολουθούσαμε να μας διαβεβαιώνουν ότι είναι ηθική, ό,τι πιο ηθικό έχει υπάρξει. Και ό,τι πιο ποιοτικό, γιατί μια παλιά επίσης δήλωση μιλάει για την ποιότητα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα, με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα. Ε, έπρεπε κάποιος να το πει και ευτυχώς το είπε ο Θα πάρουμε τώρα δόσεις ποιότητας, να είστε έτοιμοι για πολύ ποιότητα Ποιότητα που την έλεγε ο Κώστας Σιμίτης Από του της Νέας Δημοκρατίας που ήταν μπλεγμένα στον περίφημο οργανισμό Με ορολογία μαφία, δύο αντιπρόεδροι του οργανισμού επιχειρούν να σταματήσουν του ελέγχου στην Κρήτη και στο Ρέθμνο συγκεκριμένα, σχεδιάζοντα να στείλουν στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Μουτζαχεντίν κριτικού. Είδα τον Αλεξόπουλο, τον διευθύντη του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. Ναι. Τον πήρε ο Παπασίδη σήμερα. Ναι. Και του είπε ετοίμα σε ένα κλιμάκι να πάνε για έλεγχο και κατεβάζουνε και του άλλου από πάνω. Άντερε. Ενημέρωσα εγώ, γρήγο παπαδάκι. Γιατί τέτοια τρελά. Ναι, έλατε, μήπω πρέπει να του στείλω τίποτα Μουτζαχεντίν πάνω. Με ποιότητα. Πού ξέρω, για να δούμε. Άντε, ε, μήπως να του στείλω τίποτα μου τζαχετή να του ρίξουνε κανένα δυο σφυρίκαματα στα αυτοί, να κ... πάνω του. Είμαστε φίλοι τώρα, είμαστε αδέρφια. Ε, φιλικά θα του το κάτσουνε. Με ποιότητα. Τέλο. Ο περίφημο Φραπέ σε συνομιλία που κατέγραψε ο κοριό τη ελληνική αστυνομία παραδέχεται ότι ο κύριο Αβγενάκη τον έβαλε να κάνει μήνυση στο στέλεχο του ΟΠΕΚΕΠΕ που άνοιξε το στόμα Για τη φάμπρικα των επιδοτήσεων. Αν εθαρρύντε, εγώ επισήριζα επάλευα. Εγώ σου είπα να κάνω τον έλεγχο. Γιατί ήθελε εσύ να μου κάνουν έλεγχο, Επειδή με κοντά στον υπουργό, να χτυπήσει ο υπουργό Με ποιότητα. Και καταστράφηκα, απει και μπήκε ο Αβγενάκη. Με βάνει και κάνω τη χεροπούλου μήνυση. Ο Παπαδάκης Γρύλο, ο γκεσταμπίτη με Πάνω από όλα ποιότητα όμως πήραμε μια μικρή γεύση έχουμε κι άλλα στη συνέχεια διότι αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μισσοτάκης το είχε πει στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας ισχύει, αυτό διαφοροποιεί τα συγκεκριμένα στελέχη και τα στελέχη της Νέα Δημοκρατίας από τα στελέχη άλλων κομμάτων γιατί διέπονται από ποιότητα ακούσαμε εδώ μια ποιότητα πως την έλεγε πολύ ποιοτικά τη δήλωση αυτή ότι φιλικά θα του τον κάτσουνε για να ανεβάσει πάνω τους Μουτζαχεντίν, να την πέσει στον Τάδε πρόεδρο και αυτοί ήταν οι δύο αντιπρόεδροι που μιλούσαν κάποια στιγμή από τηλεφωνικές συνομιλίες που βγαίνουν και δεν τις προλαβαίνει και κανεί, Εμπλέκεται παράδοξο τώρα αυτό και δεν το πιστεύει και κανεί, και το όνομα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όλο και περισσότερο πλησιάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου και με αναφορέ πια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Oh! Oh, I I mean. Mean. Θα δείξουμε ένα συγκεκριμένο διάλογο όπου πλέον είναι ο περίφημο Φραπέ, ο Γιώργο Μιλάμε προϊσταμένοι του οργανισμού. Τώρα λοιπόν τι λέει ο κύριο Ξυλούρης Έχει ένα υπόμνημα και πάει καπάκι στον Φλωρίδη και καπάκι στο γραφείο του Μητσοτάκη. Μάγκε, αυτή είναι η αλήθεια. Εάν θέλετε να με στηρίξετε, πετάξτε την Ευρωπαία πέρα. Εννοεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα έχουν βρει, έχουν, τα έχουν κάνει αυτά. Δεν θέτε. πληρώνω τι 30 και φεύγω. Τι Το απαντάει και η τις 30. Ε, φαίνεται ότι ο εδώ η Υποθέτω ότι έχουν γίνει έλεγχοι και μάλλον πρέπει να επιστρέψει χρήματα, αλλά ή να πάρει κάποια χρήματα. Δεν είναι σαφέ αυτό ακόμη. Ε, συνεχίζει ο κ. Κιλούρη. Εντάξει, έλαβε τον ετρελάνα, τον άνθρωπο, τον λυπάμαι. Και, και καταλήγει, αν είναι 10 η ώρα το βράδυ, αν είναι 12, να με παίρνει. Εννοεί ο πρόεδρο του ΠΕΓΕΠΕ, να παίρνω το μαξί μου. Ότι πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή, έχει εμένα ή τον Γκλετζάκι, του δίνουμε κουράγιο και τον βοηθούν και όλοι, τον εγγράφουν. Ξέρετε πού. Και έχετε κι άλλο διάλογο μετά στη συνέχεια, όπου τώρα είναι ο Κυριάκο Μπαμπασίδη, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ποιο 23 λέμε, αφού ακόμα δεν έγινε ο έλεγχο, δεν ολοκληρώθηκε η επιρροή. Ο έλεγχο του Ηρακλείου, του απαντά ο Φραπέ. Μου βάλαν 30 εμένα, 5 τη Ελένη, 10 τη και δό Επειδή λοιπόν θα φτάσω τον κέντρο και τον ζερβό του Μητσοτάκι του Κυριάκου, η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, εννοεί ότι θα πάει να μιλήσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μα αφού δεν ήξερε τι θα πάει, τσάμπα Δεν ξέρω αν ανέβηκε αλλά δεν υπήρχε λόγος Ο Κυριακός Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά Αν ήταν για τα τσιμέντα Σε μια γέφυρα στα χανιά θα μπορούσε να του πιάσει κουβέντα αναλυτική Να τα συζητήσουν πώς θα πέσουν τα τσιμπέντα, πώς θα χρειάζεται σίδερα και όλα τα υπόλοιπα Τώρα για όλο αυτό το σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων Δεν γνώριζε τίποτα το μέγαρο Μαξίμου, τα έμαθε τώρα, έπεσε από τα σύννεφα. Να ακούστε ένα γδού που εκεί στην περιοχή ήταν αυτό που έπεσε ο τσιωτάκι από τα σύννεφα. Εδώ είναι όπω το Μέγκα τα παρουσίασε και παρουσίασε και τι συνομιλίε που ακουμπάνε το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να ακούσουμε και πώ το παρουσιάζει ο Σκάι. Πάμε να δούμε τρει χαρακτηριστικού διαλόγου. Ο πρώτο από αυτού έχει καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2024. Ένα ανάμεσα σε, στον κριτικό παράγοντα που είναι γνωστό με το προσονήμιο Ραπέ, ο οποίο έχοντα ενημερωθεί για επικείμενο έλεγχο. Στι αιτήσει που έχει υποβάλει στην Θεσσαλονίκη, απευθύνεται στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του λέει: Σταματήστε τον έλεγχο στη Θεσσαλονίκη. Η Ελβίρα, που είναι η επικεφαλή του κλιμακίου ελέγχου, θα μα κάψει. Επίση, επειδή στον ίδιο απαιτήθησαν πίσω το ποσό των 30.000 yeah. ευρώ, λέει: Μου ζητάνε πίσω 30.000 ευρώ, θα σκοτώσω τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ποιότητα. Αδιανόητα ότι... πράγματα. Να νιώθει να σπάσει, κόβει να απάτλο, κατ' <Το> κλέφτε Είναι δυνατό να κατηγορούμε έναν πολιτικό, τον Πρωθυπουργό, οποιονδήποτε πολιτικό, για το ότι βρέθηκε σε μία συγκέντρωση, σε μία συνάντηση και να επεκτείνουμε την όποια ευθύνη κάποιων εκ των προσώπων που ήταν μαζί τους και σε εκείνον. Αυτό είναι ντροπιαστικό να ακούγεται και μάλιστα επισήμως. Ε, για άλλο τον κατηγορούμε τον Πρωθυπουργό Δεν τον κατηγορούμε για αυτό που λέει εδώ ο Μαρινάκης Κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλλά δεν έχει καμία πολύτο σημασία Προχωράμε, ακούσαμε εδώ την ποιότητα Θέλει να σκοτώσει κάποιος τον άλλον Είναι στελέκτη της Νέα Δημοκρατίας Διέπονται από τι ίδιε αξίε και αρχέ, αλλά μπορεί να σκοτώσει κάποιον τον άλλον γιατί συμβαίνουν και τέτοια. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που βλέπουμε τώρα εδώ και μια εβδομάδα με το Φραπέ, το Χασάπι, μάθαμε και ποιο είναι ο Φραπέ, να δούμε και ποιο είναι ο Χασάπι. Όλα αυτά που παρακολουθούμε δεν είναι σωστό να τα παρακολουθούμε, διότι εξάπτουν πάθη και μπορεί να έχουμε χειρότερα. Και κυρίω την πολύ ευαίσθητη για αυτά τα θέματα κρίτη. Αυτά δεν τα λέω εγώ, θα τα ακούσετε τώρα να τα λέει πολύ καλύτερα από μένα ο κύριος Γρήλος Παπαδάκης, που είναι πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Μιλοποτάμου, μιλώντας σε κανάλι, ε, ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να βγαίνει καμία τηλεφωνική επικοινωνία προς τα έξω, γιατί αυτό μπορεί να είναι ε, ολέθριο για την ηρεμία του νησιού. Από τίτσε πέρα, από τίτσε πέρα. Εγώ θέλω να σα πω το εξή ότι όλε οι συνομιλίε και όλα που έχουν βγει στον αέρα, καθώ έχουν βγει στον αέρα, διότι βλέπουμε ότι ο ένα κατηγορεί τον άλλο, ο άλλο κάνει έτσι, ο άλλο κάνει και κινδυνεύουμε, κιντιύουμε για οικογενειακά σοβαρά προβλήματα. Κινδυνεύουμε να κηρυχθεί στο νησί τη Κρήτη, Δεντέτα και μεγάλου βαθμού Δεντέτα. Καλό είναι ψόλ. λοιπόν, όλα τα ΜΜΕ, κύριε ζαχαρέ. Καλό είναι κύριε Ζαχαρέ όλα τα ΜΜΕ και καλό μέσα από την εκπομπή σας τον Ευρωπαίο Ισαγγελέα και τον Ελληνικό Ισαγγελέα να απαγορεύσει τι δημοσιεύσει σε όλα τα ΜΜΕ που διαρρεύουν οι συνομιλίες. Αυτά είναι αρμοδιότητες να κρίνει ο κάθε Ισαγγελέας και ο Ευρωπαίος Ισαγγελέας. Δεν μπορούμε να βάλουμε οικογένειε να σκοτωθούν. Ρισκάρουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα μεγάλο βέτο βετέτας σε επίπεδο επίπε Να σταματήσουν όλα τότε. Να σταματήσει και η έρευνα, εγώ προτείνω, και ο Ευρωπαίο Ισαγγελέα και ο Έλληνο Ισαγγελέα, πρέπει να σταματήσει, ο Ελληνικό, όπω τον είπε, να σταματήσουν όλα γιατί με διαταράστη η ηρεμία του νησιού. Και επειδή έχουμε γεγονότα στη Μέση Ανατολή, θέλουμε ένα νησί ήρεμο, είναι και τουριστική περίοδο. Κακώ έχουν βγει αυτά που έχουν βγει. Να μπει εδώ μια τελεία, να τελειώνουμε, δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει σκάνδαλο, να πάμε παραπέρα. Να το τελειώσουμε όλο αυτό γιατί είναι μια λάσπη που πέφτει κάτω στον νησί, στους αγρότες, στους συνδικαλιστές. Ωραίο επιχείρημα, μπράβο στον κύριο ε, Παπαδάκη εδώ, ο Γρήλος Παπαδάκης. Πολύ ωραίο επιχείρημα αυτό, να μην βγαίνει τίποτα γιατί θα σκοτωθούμε. Ενώ πριν που τρογόντουσαν τόσο όμορφα όλα αυτά τα λεφτά με το φραπέ και τους ε, δεν υπήρχε... Πρόβλημα σκοτωμού, υπήρχε ηρεμία και ευμάρεια, ενώ τώρα που αποκαλύπτεται όλη αυτή η Σαπίλα δεν θέλει να ακούγεται τίποτα γιατί φοβάται τα χειρότερα. Σαπίλα βεβαίως δεν υπήρχε γιατί όταν είχε πάει ο Βγενάκης στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως, από τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει ήταν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είναι η άρση τη του οργανισμού, αλλά μερικών υπηρεσιών που τελούν υπό έλεγχο. Και αν δεν βελτιωθούν, τότε θα έχουμε άλλε εξελίξει. Που δεν υπάρχει πίσω να έχουμε άλλε εξελίξεις, διότι αποτελεί και προσωπική μου δέσμευση ότι ο ΠΚΠ θα γίνει ένα οργανισμό σωστό, λειτουργικό, που θα λειτουργεί με διαφάνεια και κυρίω θα είναι ανοιχτό με το σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο προ όλου του Έλληνε αγρότε, κτηνοτρόφου αλλιεί και μελισσοκόμου. Τελεία και πάυλα. Με ποιότητα. Ο ΠΚΠ θα γίνει ένας οργανισμός σωστός, λειτουργικός, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, τελεία και παύλα. Το είπε και το έκανε. Μπράβο στον κύριο Αυγεννάκη, που είχε καταλάβει περίπου τη γίνεται στον ΟΠΚΠ και μας είχε κάνει δηλώσεις ότι θα... είχε βάλει και την τελεία και την παύλα, ότι θα λειτουργεί με διαφάνεια... Αυτό ακριβώς συνέβη με διαφάνεια και θα γίνει ένα σωστός οργανισμός. Δύο στα δύο. Πέτυχε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Ε, μετά κάπου στράβωσε το, το πράγμα, όπως λέμε. Και μετά ήρθαν οι υπουργοί που πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και άρχισαν να κάνουν τις περίφημες συγκρίσεις με την Ευρώπη. Θα μπορούσα στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση να πω ότι γινόντουσαν από τότε που μπήκε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα... Γινόντουσαν, δεν θα, δε θα το πω. Έχει βγει και Έχει ο Πάγκολος, τα, τα ξέρει ο απλώς κόσμος. Απλώς είστε πολλά χρόνια που Θα μπορούσα πάνω. να πω ότι γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άκουσα... Προηγουμένως επαναλαμβάνεται συχνά ότι το 80% του προστήμου αφορούσε στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλες φάσεις. Εγώ ήμουν ευρωβουλευτή παλιότερα που αφορούσε την Ιταλία, το μεγαλύτερο κομμάτι, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Μάλτα και τα λοιπά και ναι. τα λοιπά. Λέ, Τώρα είμαστε εμείς. Υπάρχουν και χειρότεροι από μας. Κλέβαν και οι άλλοι. Δεν κλέβαμε μόνο εμείς. Ατράνταχτο επιχείρημα εδώ του Κωστή Χατζηδάκη. Δεν μας το είχε πει τόσο καιρό να νιώσουμε καλά αφού το κάνανε οι άλλοι και κλέβαν οι άλλοι. Ε, καλά κάνανε και κλέβαν και οι δικοί μας. Τι να κάνουμε αφού έτσι γίνεται όλο αυτό. Σε μια άλλη κρίσιμη υπόθεση όταν είχε βγει η Σοφία Βούλτεψη είχε μιλήσει για το Sacralization of the Room. Τώρα που βγήκε για τον ΟΠΕΚΕΠε λάνσαρε ορολογία. Η παράταξή σας και η κυβέρνησή σας δεν ανέχεται τον παλαιοκομματισμό Λέω λοιπόν, τις λέω τις λοιπόν ότι Αυτό προσπαθώ να πω Το ξέρατε όλοι Αυτό προσπαθώ αυτό. να πω yes. Λέω λοιπόν ότι ενώ σε όλη την Ευρώπη αυτά υπάρχουν Και μάλιστα όλα αυτό το 21 Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη απάτη στα αγροτικά yeah. Land grabbing Katalabesz? Chyba w mrtvého land grabbing. To mu Land grabbing. Katalabesz? puta tak Sacralization of the room. To i párty video. sacralization of the room. Land grabbing. Έπρεπε να το πει κάποιο και πολύ σωστά έκανε. Σε κάθε υπόθεση βρίσκει κάτι και βγαίνει η σοφία βούληψη, η οποία μα λείπει γενικώ και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Εδώ έχουμε το land granting. Εκεί είχαμε το sacralization of the room. Όλα απαντώνται με κάποιο τρόπο. Στο επόμενο σκάνδαλο θα βγει πάλι με το ύφο αυτό το πολύ ωραίο, το αγίαροχο. Θα πετάξει το, την Αγγλικούρα και θα προχωρήσουμε παραπέρα. Θα είναι η δική τη οπτική, η δική τη φραγίδα στα πολύ κρίσιμα γεγονότα. Βγαίνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει αυτά που περιμένει να ακούσουν οι ψηφοφόροι, οι έρμοι ψηφοφόροι της Νέα Δημοκρατίας και αρχίζει να λέει αρλουμπίτσες του τύπου θα γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Θα αναζητήσουμε εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο <Τοχο> και το τελευταίο ευρώ που πήρε όποιος εξαπάτησε Το κράτο και στο τέλο τη ημέρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιόζιν, σπάζιν, Ιόζιν, σπάζιν, yeah. Με ποιότητα. Ιόζιν, σπάζιν, ουσσί, Ιόζιν, σπάζιν, και θα ξεκινήσουμε, για να γνωρίζετε, από αυτού που πήραν τα περισσότερα. Αντίστροφα. Δηλαδή. Θα δούμε τα ποσά των επιδοτήσεων Και από τα περισσότερα προς τα λιγότερα Θα γίνει εξαντλητικός έλεγχος Ευρώ ευρώ Σε κάθε αφημή Και σε περίπτωση που αποδειχθεί Ότι ένα αφημή δεν έπρεπε να πάρει Αυτά τα ποσά Τότε θα γίνουν όλοι οι καταλογισμοί Όλες οι ενέργειες αναζήτησης Με fast track διαδικασίες όπως προβλέπει ο νόμος Πρέπει να γυρίσουν πίσω τα λεφτά αυτά Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό αυτό είναι το συνήθι. Σωστά είναι το συνήθι και έτσι ακριβώ θα γίνει. Μα ακριβώ έτσι θα γίνει και όπω είπε, θα γίνει από την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, ποιο έχει πάρει τα περισσότερα, εσύ έχει πάρει τα περισσότερα, θα γίνει έρευνα, θα καταλογιστούν μετά και θα ζητηθούν πίσω τα λεφτά και θα τα πάρουν πίσω τα, τα λεφτά. Κυρίω αυτό που πήρε 19 εκατομμύρια, ένα αφημί στη φτιώτηδα, αυτό θα το βρούνε πρώτο. Εκτό αν υπάρχει κι με περισσότερα και σίγουρα θα τα δώσει. Αλλά σίγουρα θα βρούνε και αυτού εκεί στην περιοχή τη Ελευσίνα. Έχετε περάσει από έλευση, έχετε δει που έχει και ένα αεροδρόμιο, είναι πτέρυγα μάχη, στρατιωτικό χώρο. Φαντάζεστε πως είναι ένα αεροδρόμιο, είναι εισάδι, δεν έχει τίποτα. Βέβαια προσφέρεται επειδή είναι ίσιο. Αν βγάλουμε το διάδρομο αριστερά και δεξιά, να φυτέψουμε κάτι, να το δηλώσουμε κιόλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τόσο καλό που όταν δει στρέμματα, δεν κοιτάει που είναι. Μπορεί να είναι στο κέντρο του Αιγαίου, μπορεί να είναι μέσα στο αεροδρόμιο στην πτέρυγα μάχης. μπορεί να είναι σε μια λίμνη, ξέρει, ή χλωρί, οπουδήποτε μπορεί να είναι. Έτσι λοιπόν βγαίνει σήμερα το πρωί ένας ο κύριο Κώστας Μητροδήμος και λέει ότι στρέμματα από αυτά που έχουν δηλωθεί ήταν μέσα στην πτέρυγα μάχη τη Έχω στα χέρια μου ένα χαρτί που mm. λέει ότι το 2019 νοικιαστήκαν από το μετοχικό Ταμείο της Αεροπορίας 112 πτέρυγα μάχης, Στην Ελευσίνα, 2630 δέντρα σε έκταση 600 στρεμμάτων. Ελιές. Μέσα στο, μέσα στο αεροδρόμιο. 600 στρέμματα. Φέρετε να τα νίκιασε, φέρετε να τα νίκιασε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ψήφιμο πρώην εσείς. αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βλέπετε. Το βλέπουμε το έγγραφο, ναι. Μέσα χωρίς στο αεροδρόμιο μιλάμε εξοπισμό... τώρα. 600 στρέμματα με ελιέ. Έπαιρνε επιδότηση χιλιάρικα περίπου κάθε χρόνο από το 2019 με το που ξεκίνησε ο κύριο Μπορίδη. Πόση επιδότηση δύο. έπαιρνε, Κώστα. 120.000 ευρώ, 120. ευρώ, 120. ευρώ για ανύπαρκτα ελαιότανδρα μέσα στο αεροδρόμιο. Ο κλέψας του κλέψαντος, το κλέψαντον τον κλέψαντα, ο παλιό και ο παλιό Είναι, Γιατί αυτό ξεχωρίζει τη νέα δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα Στο, στο <σταλίδι> Όπω τα βλέπετε εσεί στο χαρτί, Προβλέπετε, βλέπετε. Αυτό ρωτάμε και μετά. Θα είχε βγάλει προσεκτική το μετοχικό. Αν το ξέραμε, Άκι μου θα το είχαμε κάνει και εμεί. Αλλά δεν προλάβαμε, μα προλάβανε άλλοι. Πόσο καιρό έπρατε 120.000 ευρώ από το 19 μέχρι και το 23. Το 23 λέστε, σταμάτησε πέντε χρόνια. 600.000 ευρώ. Καλά λεφτά. Το χειρότερο είναι ότι είναι σύζυγο πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλίμοντο. Άρα κάτι είχε παραπάνω. Ναι καλά θα τα γυρίζει πίσω Το είπε ο Μαρινάκης Μη χαίρετε αυτή η κυρία Χάρηκε για έξι χρόνια Είναι σύζυγος αντιπροέδρου ο ΠΚΠ Και νίκιαζε στο αεροδρόμιο μέσα Στρέμματα με ελιές Που αυτό δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ, κανένα αεροπλάνο θα μπορούσε να νίκιαζε Αλλά δεν ήτανε δεν πληρωνόντουσαν τα αεροπλάνα Πληρωνόντουσαν οι ελιές ε, Φαντάζομαι αυτή η κυρία που έπαιρνε 120 το χρόνο, ζεστά. Με εγκρίσει, με τη γνώση των υπουργών, δεν μπορεί να μην το ξέραν όλο αυτό οι υπουργοί που έχουν περάσει από εκεί, μην μπούμε και πρωθυπουργών, ε, αυτή η κυρία θα πήγαινε σε συγκεντρώσει του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήταν χαρούμενη και θα αγωνιζόταν να βγει ο Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν θα έχει καθόλου δόλο η συγκεκριμένη κυρία που είχε και τον άντρα τη. Ένα ωραίο έγινε εκεί στο αεροδρόμιο, όπω λέει ο κύριο Κώστα Μητροδίμο, το άλλο το ωραίο έγινε στη λίμνη, που λέγαμε και πριν, την Κάρλα. Ναι. Από το 2017 μέχρι και το 2021, σε έκταση 1200 τρεμάτων μέσα στην Κάρλα, πέριξ μάλλον τη Κάρλα, υπήρχε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο εργοτάξιο αυτό, κάποια αφημή από το Λαγκαδά τη Θεσσαλονίκη φέρεται να mm -hmm. καλλιεργούν βιομηχανική ντομάτα και βαμπάκι. Τόσα χρόνια, πού συμβαίνει, γιατί ακούω από το 2017, το έχετε καταγγείλει. Φυγαίνει και mm -hmm. το λε και στον ίδιο τον Υπουργό το 2019. Α. Ah. Mm -hmm. το λε τι φορά Το ενοικιαστήριο το, το έχω δείξει και στο Μάκι. Πήγε, εσύ το είπε στον Υπουργό Εννοείται ότι πήγαμε και το είπαμε Άρη. Μα αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά Σε ποιο διπλόγο το είπες πρόστα Όταν παίρνουνε χρήματα Πρόστα αν ξεκατάς το τον κύριο Βορύδη Και στον Μάκη πού... στο το Βορύδη το είπαμε Και στον κύριο Λιβανό Και στον κύριο Αβγενάκη Η... Και πως αντέδρασαν τι είπαν ε, Με κοιτούσανε Πώς αντέδρασαν, τι είπαν ε, με κοιτώσανε Με κοιτώσανε Α, πολύ σωστά Με στα μάτια σου φωτιά Κι εγώ με μέσα σου με κοιτούσανε όπως κοιτάνε οι γελάδες τα τρένα Φυσικά Ωραία παρομοίωση αυτή στο τέλος. Οι γελάδες κοιτάνε τα τρένα. Δεν έχω δει ποτέ γελάδα που κοιτάει τα τρένα. Δεν έχω δει ποτέ γελάδα που κοιτάει οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή την έχει αποθανατήσει ο κύριος Μητροδίμο την ώρα που κοιτάει ένα τρένο που τρέχει ε, εν πάση περιπτώσει μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο μυαλό της γελάδα. Την ώρα που κοιτάει, κάπω έτσι, κοιτούσε ο Αβγενάκη, ο Βορύδη, ποιον άλλον είπε, όλου του υπουργού που έχουν περάσει εκεί, του ενημέρωναν οι συνδικαλιστέ. Κατά τα άλλα, ο Βορύδη έπεσε από τα σύννεφα. Επίση, την προηγούμενη εβδομάδα, κι αυτό πληροφορήθηκε το γεγονό από τα μέσα ενημέρωση και τα social media και από την εισαγγελία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική. Δεν ξέρανε τίποτα, του τα λέγανε. Στη λίμνη Κάρλα υπήρχε εργοτάξιο που άφημει από το Λαγκαδάμο στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτόν τον ωραίο, όλη η Ελλάδα είμαστε με ένα. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, βόρας νότος, επαρχία, νησιά, θάλασσα, βουνό. Όλα αυτά τα ψεύτικα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ οι Αθηναίοι, η ελληνική επαρχία τα είχε ομογενοποιήσει, τα είχε κάνει ένα. Και ήταν πολύ ευχάριστο. Όμω, κάποια στιγμή πλημμύρισε η Κάρλα. Αφού πλημμύρισε η Κάρλα, τι γίνανε οι ντομάτε τελικά. Κοιτάξτε να δείτε, όχι οι ντομάτε, τα σιτάρια. Τα σιτάρια, ναι, ναι, τι γίνεται, τι έγινε. Μετά τι πλημμύρε με τον κύριο Αβγενάκη, εκεί πέρα όταν ανοίξουν οι διάλογοι, κύριε Κονόμου και κύριε Παυλόπουλε, θα γελάσει ο κάθε πικραμένο. μα, διαπείτε μα. Ο κάθε πικραμένο θα γελάσει. Ένα πράγμα να πούμε μόνο. Δεν γίνεται να δηλώνονται πριν την πλημμύρα όπω έγινε με τα φυστίκια. Δεν γίνεται να δηλώνονται οι σταριέ, οι καλαπιέ δηλαδή, αφού έχουν εθεριστεί μέσα στο καλοκαίρι, να τι δηλώνουν βιομηχανική ντομάτα. Βαμπάκι Και επειδή Μετά την πλημμύρα τώρα Σε εισαγωγικά Μετά την πλημμύρα Μάλιστα Οι πιο δημήτρη μου mm -hmm. Να τα διλώνουνε πατάτα σηλάστη. Ξέρετε γιατί Γιατί η πατάτα έπαιρνε 800 ευρώ αναστρέμα Αποζημίωση mm -hmm. Ενώ το βαμπάκι έπαιρνε 250 Περίπου Και η ντομάτευη μηχανική έπαιρνε 500 <Το> Μάλιστα. Να μ' αγαπάς, Να μ' αγαπάς, Να μ' αγαπάς. Φυσικά Και σ' πω Με ποιότητα Δεν έχω τίποτα Άνω Τίποτα να πω Το κάνω Καίρι αυτό θα ζητήσω Θα χαθώ Μάλιστα Υπουργός ήταν αυτός τελευταίος που κοιτούσε τα τρένα να περνούνε. Αλλιώς θα δηλώνανε στην Κάρλα μέστο εργοτάξιο ο άλλος από το Λαγκαδά πριν πλημμυρίσει και αλλιώς θα δήλωσε μετά γιατί η πατάτα είχε περισσότερα λεφτά επιδότηση από ό,τι είχε το μπαμπάκι. Έτσι έχουμε προ -πλημμύρας, μετά πλημμύρα. Δεν οροδούσαν προουδενός. Έβρεξε, πλημμύρισε, το αλλάζουμε. Το δεχόντουσαν στο Υπουργείο. Όλα κανονικά, μοσχάρια. Κοιτούσαν όταν του τα λέγανε, όλο αυτό του το περιγράφανε. Φανταστείτε τι διάλογοι θα βγούνε αυτό που λέει και ο κύριο Μητροδίμο εδώ, όταν ε, φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Την πλημμυρισμένη Κάρλα ή το, την Ελευσίνα. ή να μάθουμε ακριβώ δηλαδή τι η Αντιπρόεδρη και η σύζυγος του Αντιπρόεδρου, τι ακριβώ είχε κάνει. Όλα αυτά επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο δεν είχε καταλάβει τίποτα από όλα αυτά, το, το, το, το χορό των δισεκατομμυρίων και του έσχους και της ντροπή και της απίλας που συνέβαινε και με στο κτίριο που διοίκει ε, δεν είχε πάρει χαμπάρει τίποτα από όλα αυτά όμως συνέβαιναν αλλά ευτυχώς που έχουμε από μπαμπά Μιτσοτάκι και γιο και συνεχίζουμε γιατί τι θα κάναμε χωρίς αυτούς Όχι, χρόνια και σαμάνια τώρα το να περάσει από την περιοχή τη δική μα άλλο πολιτικό όταν υπάρχει ένα μαύρο γιαλούρο. Ο Μακαρίτης ο παππούς σας πρώτα Ναι, κοιος χωρίστε τον παππού του καλυμένα Κοιος Ο Μακαρίτης ο πατέρα σας μετά Κοιος χωρίστε πατέρα Τώρα εσείς Κοιος Όχι... να πάθουμε Τι είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Κλέφτες! Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Ο κλέψας του κλέψαντος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιό κλέψαντος και ο παλιό κλέφταρε! Τι φωνάζεις βρε! Ιόζινα Θα γίνει ένας οργανισμός σωστός το άλλο με το ξέρετε λίγο τουργικός που θα λειτουργεί με διαφάνεια, κάτω η <οι κλέφτες> και Πάβλα κάτω να κάμεν η νέα δημοκρατία Zjadanie, zjadanie, tady jest nim, zjadanie, zjadanie. sem zjadanie, zjadanie. Zjadanie, zjadanie, zjadanie. Zjadanie, zjadanie, zjadanie. Zjadanie, zjadanie, zjadanie. ho zjadanie, zjadanie. Zjadanie, zjadanie, zjadanie. Zjadanie, Me Zjadanie, zjadanie. Zjadanie, zjadanie. Zjadanie, Φάγανε με ποιότητα, αυτή είναι η διαφορά Υπάρχουν διαφορές στα κόμματα, δεν είναι όλα ίδια Να τις αναδείξουμε, μην τα ισοπεδώσουμε Μην τα τσουβαλιάσουμε όλα Εμείς εδώ στην Ελληνοφρένια που δεν έχουμε στην Κάρλα Κτήματα, πατάτες, ντομάτε, μπαμπάκια Ούτε στην Πτέρικα Μάχη Στάδε κάτι ε, με Αναγκαζόμαστε να βγάλουμε μπλουζάκια Οπότε έχουμε βγάλει καινούργια μπλουζάκια, όποιο ενδιαφέρεται, στο site της Ελληνοφρενείας, ελληνοφρενεία.gr και καπέλα για το καλοκαίρι με φαρδί πλατή εδώ μπροστά το Ελληνοφρενεία και το κουνούμαλο το βάλαμε πίσω, τα προηγούμενα μπλουζάκια είχαν φαρδί πλατή μπροστά στα στήθια το κουνούμαλο. Τώρα έχουμε κάνει μια αμοιβαία αντιμετάθεση, οπότε σε μαύρο χρώμα πάρτε όποιο θέλει μπείτε στο site, δυθείτε. Γιατί έρχονται ωραίε μέρε μπορεί να βρεθείτε στην πτέρηγα μάχη να πολεμήσουμε και ταυτόχρονα να είναι και τα μπαμπάκια. Δίπλα, 21, 10, 88, κανένα γρώτη θέλουμε από αυτού που έχουν ωφεληθεί. Ένα κριτικό, τη λεβέντο για ένα κρίτη που βάθηκε μπλέ, ειδικά τι τελευταίε εκλογέ. Μπά και μα πει μα διαφοστή τι έγινε. Ρίγκιο παπάκιπαπολικά.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Βλέπω εγώ τα μήνυματα που στένανται. Ο Δημήτρη Κίρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο λαό, πρώτε διευθύνσει. Γεια σα. Έστω μαλάκα την άδωνη, όρικα όλε. Παρακαλώ, δεν πειράζει κατανότητα. <laughs> Μη η λέξη προσφέρουν ότι είναι περήφανο. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα στη μείωση των χρόνων στην εφημερία στα νοσοκομεία. Εδώ κύριο Άγωνη Πυρίζο, όπω το διάλειμμα λένε. Δεν είμαι μόνο τα Τέτλη που πάσουν, όλο το σύστημα υγεία πάσχει. Για να σου πω, κατηπαθήσουμε. Τύπα, ξέρω μα κρύα από μανένα. Λοιπόν, εγώ κάθε τρίμινο πρέπει να κάνει εξετάσει παρακολούθηση. Αυτέ για να τι κάνω εξαιρετήσει. Χρειάζομαι 150 ευρώ το λιγότερο. Σου λέω μόνο τι εξετάσει. Δεν βάζω τα φάρμακα που είναι άλλα 80 με 100 ευρώ. Χιάστα. Αν θέλω να τα κάνω στο δημόσιο το νοσοκομείο, το διαθέσιμο ραντεβού είναι για μετά από ένα για το μου γράφω μαγνητικό και ξενικό. Οπότε δεν μείνω να στα πίσω γατζιά είναι και όλο το υπόλοιπο. Συν τις άλλες, τι έχουν που πάω στο γιατρό μου να μου γράψει τις να τις κάνω μου λέει, πάλι, καλύτε, πάλι, λέει, πάλι λέει, κάθε φορά Λέει για πίεση. Λέει με τον ένομο, εμεί για κάθε ασθενή μπορούμε συγκεκριμένο ποσό σε λεφτά να γράφουμε εξετάσει. Δηλαδή και εγώ που έχω πρόβλημα, να... λέει εσύ, λέει είσαι σε μια πολύ ειδική περίπτωση κτλ. Κατάλαβε. Δεν είναι μόνο το ότι πήγαμε και ξεμπερδέψαμε. Όλο το εσύ υπάρχει. Μια δημοκρατία διαχρονικά το εσύ ήθελε να το εξεφτυλίσει. Να το κάνει χώμα για να πηγαίνει στα ιδιωτικά κτλ. Αποκλείεται. Εγώ νομίζω ότι του ενδιαφέρει πολύ. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι. πάντων, αυτό ήθελα όπως τις δυσκολίε αυτές. Καλό κουράγιο. Ένα τελευταίο, η Πετάρτη Ιουλίου φαντάζομαι τη μέρα για την ε, έτσι, δεν είναι λόγω της μεγάλης εορτής του πλανήτη. Ε, όχι, δεν είναι τυχαία. Από μου! έμου. Έλα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου για τη γιορτή σου. Να είστε γιατρό και δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή αναφέρεται ο θύμιο κάποια στιγμή στο πώ έχουν βγει οι μειώσει των ωρών στι αναμονέ στα νοσοκομεία. Ο, ο ευαγγελισμό πλέον, όσο με ήθελα. το βραχελάκι, κανένα δεν περιμένει πάνω από 6 ώρε. Αυτό είναι φανταστικό. Όσο ήταν. Ο ευαγγελισμό να πάει από 10-11 ώρε το αναγγελισμό. Η γυναίκα μου είναι γιατρό, ιδιώτη. Να σου τη λίγο, να σου εξηγήσει κάποιου βασικού κανόνε, να μπείτε λίγο στο κλίμα. Γιατί πριν να μπει από μέσα και το ξέρει το που το κόλ 27 ώρε γίνονται 4 ή 3. Θέλει, Ναι, με. Έλαγα, μου ήρθε. να μιλάω με γυναίκε άλλων. Άρα, να μπράβο. Πάρει τη γυναίκα μου, λοιπόν. Ναι, γυναίκα. Για σου, πώ το Λοιπόν, ο χρόνο μετράει με το που θα βάλει το βραχιολάκι και θα πάρει το νομεράκι. Ναι. Που σημαίνει το βραχιολάκι που να το βάλει μετά που κανένα μισά ώρα. Γρήγορα, στο δεινού, γρήγορα. Α, ωραία. Το παίρνει. Μην είμαι άδικο. Εντάξει, μόνο. συγγνώμη, μείνουμε άδικο με τον υπουργό. Μην τον το χρόνο. Ο χρόνο σταματάει όταν σε πάρουν από την αίθουσα και σε πάνε αλλού, σε μία άλλη αίθουσα. Όπου στην άλλη Με ένεινε άλλε δύο ώρε. Άλλιά σου, σου. Δύο και τρει. Χωρί βραχολάκι πια. Δεν έχει νόημα πλέον γιατί α, είναι μήπως για. Μήπω έχουν ικιάσει για εκδηλώσει στην έδωση αναμονή και θέλουν να την πιάσω. Έχει. καταγραφεί ότι μπήκε στο παθολογικό, στο χειρουργικό, στο πεδικό. Έχει, ναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε τέλο η αναμονή. Περίμενε. Οπότε τι θε να πει τώρα, δηλαδή. Απέξ απέξω ότι μα κοροδέβαιο ο υπουργό, στα μούτρα μα, α πούμε. Σαν Αν και σε φέτος. αυτό δεν έχετε να πείτε καλή κουβέντα. Ένα βγάλω σαν καλύπια να πετάξω γραμμά και δεν έχει να δέσει τέτοια πράγματα. Εσεί τα Αυτά. Ότι μας θεωρεί μυρίες. του χεριού του <laughs> και ότι είναι καραγκιόζητοι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά. Όχι, ποτέ δεν το είπα εγώ Ότι είναι ψεύτη ο Υπουργό. Όχι. Όσο... Ε, καλά το. Ό, Προ... Ρε... Δεν είπα ότι το πα, απλά προκύπτει, διότι σα το πω. Εκτό κι αν δεν ήξερε κι αυτό. Μπορεί να το, το είπαν αλλιώ. αυτό παίζει, του τα λένε αλλιώ. Μα... Ναι, ναι, του τα λένε αλλιώ. Και ξέρει εκεί στο Ιασό που πηγαίνει συνήθω ή στα και εγώ δεν ξέρω πεντακάθαρο. Πολύ και καλό καινούριο, ολο <laughs> Jest to simio, Denim jeste kasał, Lucala. Jedno tak le da, bo żyć Stona, o Η λιγότερη διαφθορά, η περισσότερη διαφάνεια είναι πρωτίστω και ζήτημα νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτου και των μηχανισμών του. Γι' αυτό είμαι σίγουρο ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε. Θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις. Ο ΠΚΠ θα γίνει ένας οργανισμός σωστός, λειτουργικός, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, τελεία και πάμπλα. Ο Βορύδης, ο τελευταίος ήταν ο βορίδη. όταν κοίταγε τους αγρότες να του λένε τα πάρα πολύ ωραία με την πντέριγα μάχη και τη λίμνη κάρλα και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή μπορεί να έχουμε εξελίξεις πολιτικές και επειδή μπορεί να αλλάξει και ο Πρωθυπουργός, όλα είναι πιθανά, και μπορεί να έρθει άλλος Πρωθυπουργός, από το ίδιο κόμμα όμως, γιατί από τα άλλα κόμματα δεν βλέπω να υπάρχει ο Πρωθυπουργός, ποτέ κανείς δεν ξέρει βεβαίως τι μπορεί να γίνει, παίζουν σενάρια διάφορα και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των πολιτικών. Πριν μια εβδομάδα, στα καλά καθούμενα, ο Άδων Γεωργιάδης θυμήθηκε τον Νίκο Δένδια, Που είναι ο νούμερο 2, αν μπορούμε να το πούμε. Μπορεί και ο νούμερο 1 τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σημασία. Κάποιο νούμερο είναι. Και είπε αυτά που είπε τότε. Το ρωτήσανε προηγουμένω αν ε, πιστεύει αυτά που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάπω τα γύρισε. Βγαίνει ο λέει, και θυμάται και αρχίζει να ασκεί κριτική στο δέντια κάτι που έγινε πριν από τέσσερα χρόνια, το τροκολευτικό μνημόνιο. Ήταν δηλαδή ε, άκερη η συγκυρία που το κάνατε, λένε. Δεν είναι τη δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και έχει κάνει σχετικέ δηλώσει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν χρειάζεται μόνο να επανέλθω. Ε, θα βρεθείτε έτσι κι αλλιώ, 12 το μεσημέρι υπάρχει και υπουργικό. Όλοι μαζί. μαζί θα είστε. Αγαπημένοι είμαστε, μην ανησυχείτε. Δεν θα υπάρχει μηχανία, δηλαδή. Με ποιον να υπάρχει αμηχανία. Δέντια. Για το σκίσει την για μια. διότι δεν έκανε όπω έπρεπε. Σα έπρεπε... είπα, δεν είναι τη Έχει Μας... το τοποθετηθεί κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όλα πάνε μπροστά. Πάμε Η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν χρειαζόμαστε να παράγουμε παραπολιτική. Χρειαζόμαστε να παράγουμε πολιτική. Εμείς την ξεκινήσαμε την παραπολιτική. Ο ίδιος την ξεκίνησε την παραπολιτική την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Καταρχάς είναι ευχάριστο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάρα πολύ δυσάρεστο. Κάποια στιγμή λοιπόν από ολιγορία εμείς δεν είχαμε κάνει συμφωνία, δεν κατάλαβε τότε το Υπουργείο Εξωτερικών και βγαίνει το τουρκολιβικό, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην πρώτη κυβέρνηση ντακτική. Πολύ ωραία. Από τότε Ελλάδα... Δεν κατάλαβε λέτε, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήξερε ότι έγινε, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν κατάλαβε έγινε. Την πρώτη κυβέρνηση, ο Τάκη, έτσι. Εκείνη είναι που έχει τον κολληβικό μνημόνιο. Είναι τώρα, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν το κατάλαβα, <συστόσο> το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλο Υπουργό. Δεν ξέρω τι έγινε. Λέω ξαφνικά έχει τον κολληβικό μνημόνιο. Υπευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών Δεν το υπευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξη τότε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Έπρεπε το εμπόδισε, δεν το εμπόδισε. Δεν το Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε σοβαρά θέματα και γιατί άνοιξε θέμα παραπολιτικής που δεν ήθελε να το ανοίξει και να το συνεχίσει τη Δευτέρα προχθέ που είχαμε σοβαρά θέματα και δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με θέματα παραπολιτικής αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Προσεχώς θα έχουμε πολλά τέτοια. Λαός τώρα μερός δεύτερον. Ναι. Του δέξεις Γιατί με νοιάζει μωρί καλοκαίρι. Να η μας. Έλα. Έλα, Απόστολε, σε σκεφτόμουν όλη μέρα Μωρό μου καλησπέρα Σε σκεφτόμουν Όλη η Καλό αυτό. Ε, λοιπόν, καταρχήν είμαι Δεφεράτσα. Χρόνια πολλά για χτε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Mm. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι. Ένα. Έχω πληρώσει 8 εισιτήρια για να σε δω. Δεν κατάφερα λόγω δουλειά. Και κάνε κάτι. Βγάλε ένα βιντεάκι, ρε παιδί μου. Όλη την παράσταση να τη δούμε κι εμεί. Επιπληρωμή. Επιπληρωμή δεν είναι σωστό. Τι επιπληρωμή. Ε, επιπληρωμή, ρε παιδί μου. Αν την βγάλει στο ίντερνετ, α πούμε. Και δεν το ευχαριστήσει το ίδιο όμω. αλλά να τη από κοντά. Ε, από κοντά τι να κάνουμε τώρα. Ξαφνικά φεύγω στο εξωτερικό. Τι να κάνω. Τι να αφνικά στο εξωτερικό. Training, ε, εκεί που δουλεύω, έτσι είναι ξαφνικά μου. Ε, τι δουλειά κάνει, Δολοφόνο. Ναι, θα μπορούσε, από κοντά σου πω. Ναι. Ε, δεν μπορούμε να πούμε και ούτε ναι, τι να πω. Αν έλεγα, παρακαλώ, τι θα έλεγε. Ε, δεν συνεννοείσαι. Τι θες? Θα σου πω ρε μαλακά. Αποστόλης. Ρε θλιβερ κουμούνια μιλάτε για το μητσοτάκι άκου μαλακά. Έχουμε πλύνει το στόμα μας πρώτα με τον μπουφλό. Άκου πρώτο χέρι. Λοιπόν ιστοριούλα μικρή. Κολλητός μου μεγαλύτερος αυτός παιδικός μου φίλος. Έπαθε στα 63 χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Εδώ και ένα μισή χρόνο ο τύπος είναι στο... Κόβεται το σήμα τώρα. Δυστυχώς <laughs> κόβεται ή και ε Άντε πάλι. Ναι. Το είπαμε αυτό με τον Νέτ, και εγώ την πάτησα. έπρεπε να πω παρακαλώ. Τέλο πάντων, την επόμενη φορά. Έλα Μωρή Κάβλα, τώρα ακούγεται εσύ. Δυστυχώ ναι. Άντε μαλάκα, μέχρι τι άλλο ξέρετε δε, μαλάκα. Δεν θυμάμαι καν, δεν θυμάμαι καν ότι πήρε. Λοιπόν, άκου να δει μαλάκα. Αποστόλης. Παιδικός μου φίλο, κολλητό στα 63 το έπαθε χάπ. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Τον βάλαμε στο ανιά και 1,5 χρόνο τρώει פיniki με τζαμπα αριλία οχι γων 24 ώρες και ο τύπος Σμιλοβιλικρινά εγω με παιδικό μου φίλος κι δουλεύεις 6 μήνες ένσιμα δεν έχει πληρώσει ποτέ ποτέ φορείς ποτέ ποτέ θετικό. Εφτηχώς ξανακόβετε. Εγώ λέω να πούμε να ζητήσω το Μιχτσόταξ να τελειώνουμε Τι μου λες τις ιστορίες. Τώρα bravo στον Άδωνι για την υγεία. Πες τα αυτά τί μου τα πας γύρω, δεν μενιάζεις. Ζητώ ηνέια δημοκρατία. Ε ο αρχιμινικοκράτος σου μιχ Μπράβο, όχι μπράβο. Παρακαλώ. Δεν είχε να πει ναι, έξι και ξερό. Μήπω, γεια σου. Γεια σου Τι κάνεις Τι κάνεις Εγώ θα Θεοδόση; Είσαι καλά Γιατί πήρε το τηλέφωνο του παππού; Όχι, του του πατέρα. Του πατέρα, ωραία. Γιατί πήρε το τηλέφωνο του παπά; Ε; Βλέπεις τον ja kogo je marzesz, pesty? Ja kogo te marzesz? Orze, bale to a musician, to kosita, tora. A me to kosita. Aha, aha. Tak, to super. na bali, To a me kosita. Mila odciek A me to kosita. Aha, ai? To kosita, super. To kosita, kosita. I to guli guli guli ram sam sam. O ram sam sam, o ram sam sam, guli guli guli guli ram <ΐιε ειόλιο> έλα, γεια σου, παισιάζει. πάμε! τα Α, παίζεται ελληνικά! Δεν νόμιζα ήταν σε άλλο σταθμό δεν πειράζει.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 <animals> <BlaCS management> το, το όλο πάει Έλα γεια. <rêvais> Ωραία φέτα όντως να μείνουμε σε αυτό Και τα καλά είναι Ορεινά στην Πελοπόννησο Όμως επειδή είναι καλοκαίρι Έχουμε και πάρα πάρα πολλά νησιά Κριτική, Εδώ πέρα στα χανιά! Μορφώνια με μορφώνιο. Σμύγι, θάλασσα, ντον ουρανό. Εκεί που το πλέ του ουρανού συναντάει το γαλάζιο. Λίτερα, πάρο και ψάρα. Νιτιλίνη, Λέσβο και τα άλλα νησιά τη Ελλάδα. Κριτικό παράγοντα που είναι γνωστός με το προσονήμιο Φραπέ. κατανομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία εγώ έχω κράψει επάνω τη λέξη «συμφωνώ». Πες για να με μια βάρκα Η νερά! ρε παιδιά! έχουμε Ροδο, Μύκονο και Στου ονείρου, τα νησιά Και στου πελακού την αγκαλιά Καύλα και αμοργό Και στο Μιλάνο και στην Κοπέ Χάγη μου γόργο Παίρνει αγέρα στα ξαλθά Το μαλλί είναι? Καλοκαιράκι μου Kiedy okay, are beautiful, I love you, you are beautiful. I love you. beautiful. Oh! <totry> you. <totry> Ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος Έτσι, αγάπητο για Όλοι είμαστε. Σε κάθε νησιά. Σε κάθε νησιά. Αυτό ακριβώ. Εδώ ο από τα 80's. Ε, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. αμέσω μετά μαγκαζίνο. Γιώργος Πιάρος. Εμείς τα υπόλοιπα μαζί με τον άλλον. Αύριο. Γεια σας. Έλα, Ραποστόλα, ρε. Έλα. Θέλω ρωτήσω κάτι. Καλό παιδί, ο Θήμιος, αλλά είναι λίγο κομπλεξικός τε. Εντάξει τώρα, ξέρει. Ναι, ξέρεις για ποιο πράγμα. Δύο μέρες προς προσπαθώ να σε πάρω. Είχε πει ο Θήμιος ότι τραγούδισε ωραία η Άλκηση για το Φωτοράκι. Ναι. Και είπε εσύ ότι δεν τη γουστάρει γιατί διαφημίζει τράπεζε και γιατί έκανε τη μαϊμού τότε με τον Πακογιάννη και τον Γκούλη. Καλά, θυμάμαι. Ε, το είπα τώρα, εντάξει. το είπα. και γι' αυτό σε γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, τότε, δηλαδή,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 Κάτι δεν είχες πει. Α, αυτό. Δεν το κρατάω και εγώ το στόμα μου κλειστό καθόλου. Γι' αυτό σε γουσάρουμε και σε αγαπάμε γιατί σε καθαρό. Και εγώ κουκουέιμερε, φίλε, αλλά τα στραβά τα λέω. Λοιπόν, έχει την αποστόλη μου να σε καλά. Λογικά δεν θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσει. Και έτσι να είσαι αντικειμενικό όπω σε πάντα. Και πε του τα παιδιά είναι. Αλλά είναι λίγο Ε, εντάξει τώρα. Άμα δεν ήταν όμω δεν θα τον αγαπάγαμε. Ναι, Συμφωνώ με τη γνώμη σου την τα πίνει όχι την άλλη μου ήταν καλύτερο όταν ψήφισαν τα δέντρα ή τώρα που ψυφίζουν τα πρόβατα. Τα πρόβατα μου, που έχουν και ζωή, η κρίμα είναι. Ναι, βράδυ να έχει. Να βγουν άποψη σιγά σιγά. Συμφωνώ, μέσα σε όλα αυτά ρεπόστη μου, έχουμε χάσει και αυτή τη μαλακισμένη πώ να τη χαρακτηρίζω στην Μόζε, που έγγαίνει και έλεγε ότι η καρυσανό δεσμεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν είναι ωφέλειμο και δεν ωφελεί ούτε τη δικαίωση που επιθυμού οι συγενεί των θυμάτων να διασύρετε η χώρα. Χιχάσαμε πάει το πατριώτη του Κορμέ. Δεν γίνεται. Να πει ποιο δεν συμμετεί πιών, τέλο πάντων, φαντό ξαναλέω ότι αν υπήρχε κάποιο τη Η Δημοκρατία θα την έβγαζε εκτός νόμου, θα πηγαίναμε σε εκλογέ, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία και κανένα στελεχότα. Και όποιο ρε παιδί μου, γιατί εδώ έγινε αλλίωση Δεν μπορεί να το ένα εισαγγελέα, αυτό έτσι, δεν είναι. Yeah, yeah. Λοιπόν, ναι, βέβαια, οι λέει ο εισαγέλα έχει και έτσι τους να μην γίνουν Για περίμενε, γιατί δεν μπορεί η μόνη μας ελπίδα να είναι να φύγει με το ταξί για να έρθω δεύτερης ασταξίας. Ας μην τρελαθούμε τελείως.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 Ω, Και τώρα? Όσο ρήμακό μας στα νότια προάστια με εντοπίζετε. Ευτυχώς. Ευτυχώς υπάρχει εντοπισμός. Γεοεντοπισμός. Λοιπόν, θα σε έχω υπόψη μου, θα σε παρακολουθώ από το δορυφόρο. Έλα, για over. Αύριο θα είστε εδώ στις μία ώρα.